την προηγούμενη εκπομπή έκανα ένα τριπλό ελίχμω. Πρώτον, ενέγραψα την συγγραφή του Φίνεγκαν Σουέικ του Τζόις στην ιστορική και πολιτική συνθήκη της, δηλαδή από την εποχή που αρχίζει να εκπνέει η δημοκρατία της Βαϊμάρης μέχρι την εποχή που έχουμε φτάσει πια στα πρόθυρα του πολέμου στον οποίο θα οδηγήσει ο ναζισμός. Δεύτερον, Συνδύασα στο πλαίσιο της ίδιας κατά την αποψή μου διάχυτης αιμονής η οποία κυκλοφορεί τότε στο πνευματικό ορίζοντα της ιδέας της δηλαδή το Φίνεγαν Σουέικ του Τζόις με τις θέσεις για τη φιλοσοφία της ιστορίας του Μπένιαμιν και τρίτον προέβαλα το Φινέγαν Σουέικ υποβοηθούμενος από ένα εκτενέ σχόλιο του Ούμπερτο Έκο στη νέα επιστήμη του Τζαμπατίστου Ταβίκο την οποία ομολογημένο είναι από τον ίδιο ότι είχε διαβάσει και την θεώρησε ω έναυσμα της δουλειά του ο Τζόης. Αυτή τη συνοπτική περιγραφή, το συνοπτικό τριπλό εγχείρημα, θα το παρακολουθήσουμε τώρα ξανά σαν να παίζεται σε αργή κίνηση, αναλυτικότερα. Και πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο Τζαμπατής Το σωτήριον έτος 1724 με.Χ. Ο Ναπολιτάνος Τζαμπατίστα Βίκο, γιος Βιβλιοπόλη, στην αρχή οικοδιδάσκαλος και κατόπιν ενδεή καθηγητής ρητορικής στο τοπικό πανεπιστήμιο, ευσεβής καθολικός και μικροαστός, ένας λιπόσαρκος άντρας, με ανήσυχο βλέμμα, διδασκαλική ράβδο στο χέρι, και χυμαρόδι ευγλωτία, ανάπηρος εξαιτία ατυχήματο στην παιδική του ηλικία, απομονωμένος κατά στεριμένος από τα πολιτιμότερα αγαθά ενός λογίου, γαλήνη και σχόλη, και υποχρεωμένος να γράφει, όπως λέει στην αυτοβιογραφία του, ανάμεσα στις συζητήσει των φίλων και τα ξεφωνητά των παιδιών του, έχει ολοκληρώσει μια διατριβή, στην οποία ανασκευάζει τις απόψεις μερικών από τους πιο επιφανείς στοχαστές του καιρού του, των νομικών Γκρότιους, Σέλντεν και Πούφεντορφ, των φιλοσόφων Χόμπ, Σπινόζα, Λόκ. Ο προστάτης του Καρδινάλιος Κορζίνη, αργότερα Πάπας Κλιμέντιος Εύδομος, στον οποίον ήταν αφοσιωμένος, αρνείται να του παράσχει το ποσόν το οποίο είχε υποσχεθεί για τη δημοσίευσή της. Απελπισμένος ο Βίκο πουλάει το μοναδικό πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο του, ένα δαχτύλιδι. Αλλά και έτσι καλύπτει μόνο το ένα τέταρτο του απαιτούμενου ποσού. Αφαιρεί λοιπόν ολόκληρο το αρνητικό μέρος του έργου. Την επίθεση δηλαδή στους θεωρητικού του φυσικού δικαίου, τους οπαδούς του κοινωνικού συμβολέου, τους νεοστοϊκούς, τους νεοεπικούριους, τους αριστοτελιστέ, τους καρτεσιανούς, τις πιο σημαντικές σχολές της περίοδου. Τα αφαιρεί όλα αυτά και διατηρεί μόνο το δικό του θετικό δόγμα. Το αποκομμένο τμήμα χάθηκε. Το βιβλίο, συντετμημένο στο 1 τέταρτο της αρχικής έκτασής του, δημοσιεύτηκε το 1725. Ξαναδημοσιεύτηκε αναθεωρημένο Κατουσίεν επρόκειτο για μια νέα σύνθεση το 1730 και ανατυπώθηκε με προσθήκες το 1744, έτος θανάτου του Βίκο που είχε γεννηθεί το 1668. Επρόκειτο για το αριστούργημά του, τη νέα επιστήμη. Στην εποχή του και για πολλήν καιρό ακόμη, αγνοήθηκε. Δεν φταίει γι' αυτό το ότι δεν γεννήθηκε στην ώρα του, ας πούμε, κάθε άλλο μάλιστα. Όπως το θέτει ο Κροκάιμερ, όταν προσκόπτουν οι προσπάθειες ευτυχισμένης διαμόρφωσης του παρόντος για όλους και όταν δεν πραγματοποιείται η ουτοπία, τότε πρέπει να δημιουργηθεί μια φιλοσοφία τη ιστορία που νομίζει ότι πίσω από το βίωμα του συμφιρμού ζωής και θανάτου αναγνωρίζει μια κρυφή αγαθή πρόθεση, μέσα στα σχέδια της οποίας το μεμονωμένο, φαινομενικά ακατανόητο και δίχως νόημα γεγονός έχει την εντελώς καθορισμένη αξία του χωρίς το ίδιο να ξέρει τίποτα. Αν είναι αλήθεια ότι η νοητική κατασκευή ενός τέτοιου κρυφού νοήματος αποτελεί την ουσία καθεγνήσιας φιλοσοφίας της Ιστορίας, τότε ο Ιταλός Τζαμπατίστα Βίκο στάθηκε ο πρώτος πραγματικός φιλόσοφος της Ιστορίας στη νεότερη εποχή. Γιατί το κύριο έργο του αποσκοπεί να δείξει πώς η πρόνοια διευθύνει την ανθρώπινη Ιστορία και πώς πραγματοποιεί τους σκοπούς της διαμέσου των πράξεων των ανθρώπων χωρίς τούτοι εδώ να κατέχουν ή να πρέπει να κατέχουν οι ίδιοι ξεκάθαρη συνείδηση αυτού του γεγονότος. Αλλά ένα βιβλίο, που γεννιέται στην ώρα του, μπορεί να δυσκολευτεί παρατάφτανα να ανοίξει δρόμο, εξαιτίας των πλεονεκτημάτων του ακριβώς. Ο Βίκο, όντως, διέθετε για τις μεγάλες πολιτιστικές συναρτήσεις ένα βλέμμα που ελάχιστοι το είχαν, όχι μονάχα στην εποχή του, αλλά και στους ακόλουθους αιώνες. Είναι παράδειγμα για το ότι η ενασχόληση με την ιστορία μπορεί να καρποφορήσει καθολικά όταν δεν αποσκοπεί σε μια έκθεση επιφανειακών φαινομένων αλλά στην αποκάλυψη νομοτελειακών συναρτήσεων. Όλα αυτά βέβαια μεταφράζονται εύκολα σε πρόβλημα πρόσληψης που ο Βίκο συγγραφέας ιδιοφυής αλλά δίχως ταλέντο, όπως είπαν κατά τόπους χαοτικός και ασυνάρτητος έτσι που διαρκώς να εξάπτεται, αδυνατώντας να ελέγξει την πληθώρα ιδεών ή να κατασκευάσει μια συνεπή ορολογία, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε ο Μισελέ που ήταν θαυμαστής του μιλούσε για ένα μικρό πανδαιμόνιο όταν αναφερόταν στο βιβλίο του, ο Βίκο λοιπόν έκανε ό,τι μπορούσε για να διωγγώσει αυτό το πρόβλημα πρόσληψης, ξεκινώντας από την αλόκοτη αλληγορική εικόνα που τύπωσε πρώτη-πρώτη στο βιβλίο για να παρουσιάσει τη βασική ιδέα του. Η εικόνα δείχνει στην επάνω αριστερή γωνία το μάτι του Θεού που παριστά αλληγορικά τη Θεία Πρόνοια. Στα δεξιά μια γυναίκα, τη μεταφυσική, που ατενίζει το Θεό στέκοντας πάνω στην ουράνια σφαίρα, τον φυσικό κόσμο δηλαδή η οποία στηρίζεται σε ένα βωμό που αποτελεί σύμβολο των πανάρχαιων θυσιών προς τους ουρανούς στηρίζεται όμως από τη μία μονοπλευρά. Στα αριστερά βρίσκεται ένας αδριάντα του ομήρου, του θεολογικού ποιητή, που συμβολίζει την πιο αρχαία σοφία του κόσμου. Μια ακτίνα της θεία πρόνοια συνδέει το μάτι του ουρανού με την καρδιά της γυναίκας μεταφυσικής και μια άλλη τη μεταφυσική με τον Ομήρο. Έτσι, η χριστιανική ακτίνα της πρόνοιας συνδέεται διαμέσου της μεταφυσικής με τον όμοιρο, δηλαδή με τον πολιτικό κόσμο των εθνικών, παρακάμπτοντας τον υλικό κόσμο της φύσης. Η ερμηνεία του Βίκο υπογραμμίζει ότι η μεταφυσική ατενίζει τον Θεό υπεράνω των φυσικών πραγμάτων, μέσω των οποίων τον ατένιζαν ω τώρα οι φιλόσοφοι. Η μεταφυσική θεάται στον Θεό τον κόσμο του ανθρώπινου πνεύματος για να δείξει την πρόνοιά του στον κόσμο των ανθρώπινων πνευμάτων, που είναι ο πολιτικός κόσμος ή ο κόσμος των εθνών. Η σφαίρα στηρίζεται απο τη μία μόνο πλευρά, διότι, ως τώρα, οι φιλόσοφοι, ατενίζοντας τη Θεία Πρόνοια μόνο μέσα από τη φυσική τάξη, δεν έχουν δείξει παρά ένα μόνο τμήμα τη. Οι φιλόσοφοι δεν έχουν ακόμα αντικρίσει την πρόνοιά του ως προ το τμήμα τη εκείνο, το ειδικά αναφερόμενο στον άνθρωπο που η φύση του έχει την εξή κύρια ιδιότητα. Είναι κοινωνική. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η περίπλοκη επεξήγηση μιας περίπλοκης γραβούρας μόνον να επιτείνει ήταν δυνατόν το πρόβλημα πρόσληψης. Το αληθινό πρόβλημα πρόσληψης όμως δεν οφείλεται ούτε στο μπαρόκ στυλ του έργου καθεαυτό, αν και εδώ διατηρούμε μια επιφύλαξη όπως θα δούμε στη συνέχεια, ούτε στη χρήση αλληγοριών καθε η ρήξη.